this is uh, george katinas i am at uh, 538 davis uh, drive um, this is uh, an interview for the um, kingston greek history project um, this is 29th of april 2017 i am with uh, mrs Aphroditi ioannidi and we are here at her uh, home and uh, i would ask uh, uh, Μπ. Ιωαννίδη, να Στα ελληνικά. Ναι. Uh, ονομάζομαι Αφροδίτη Ιωαννίδου. Uh, είμαι στο Κινγκστόν. Uh, βέβαια, ήρθα από την Ελλάδα το 1963. Ε, γεννήθηκα στη Νέα Κερασούντα Πρεβέζης, που είναι ένα χωριό <κλή> έξω από την Πρέβεζα και εκεί ε, μεγάλωσα μέχρι το 1963 που ήρθα στον Καναδά. Το χωριό μου είναι α, φτιαγμένο από τους πόντιους οι οποίοι ήρθανε από τη μικράσια, Ασία. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου ήτανε πρόσφυγες και ήρθανε στην Ελλάδα το 1922. Ο πατέρας μου ήτανε 8 χρονών όταν ήρθε στην Ελλάδα, στην Ελλάδα και είχε και άλλες 4 αδερφέ. Να πω τα ονόματά τους. Ναι, ναι. ναι. Ήταν η Χαρίκλια, η Σοφία, α, Μαρία, α, Πινελόπη, Εμορφίλη και Ελένη. Στο 6 και ο πατέρας μου Ιωάννης 7. Εκεί μεγαλώσανε και βέβαια ο πατέρας μου τα παντρεύτηκε με μία. Α, η μάνα μου δεν είναι πόντια, είναι mm. από την Ελλάδα. ...και έκαναν την οικογένειά τους στο χωριό αυτό το οποίο ονομάζεται Νέα Κερασούντα... ...και είναι, είναι χωριό φτιαγμένο για τους πόντιους. Όταν λέτε φτιαγμένο τι εννοείται. Ε, στην αρχή μου. τους φέρανε και τους βάλανε σε αντισκήνα όπως mm. όλοι οι πρόσφυγες συνήθως γίνεται... ...και μετά τους χτίσανε το σπίτι αυτό και το, τα, τα σπίτια αυτά και το ονομάσανε νέα κερασούντα από την παλαιά κερασούντα στην Τουρκία. Mm. Εγώ γεννήθηκα εκεί, είμαι το δεύτερο παιδί της οικογενείας, το πρώτο πέθανε και είμαστε οκτώ αδέρφια, πέντε κορίτσια και τρία αγόρια. Εκεί πήγαμε στο γυμνάσιο, πήγα στο σχολείο, mm -hmm. τα πρώτα χρόνια βέβαια γεννήθηκα το 1940, οπότε ήταν μέσα στον πόλεμο και δεν είχαμε σχολείο, πηγαίναμε στην εκκλησία για σχολείο, όπως συνήθως εκείνα τα χρόνια ο ένας δάσκαλος είχε όλο το σχολείο. So, εκεί μεγαλώσαμε, μετά πήγα στο γυμνάσιο στη Φιλιππιάδα... ...που είναι 5 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό. Και εκεί τελείωσα το σχολείο, το γυμνάσιο. Αλλά οι δυσκολίε μετά, αρχίσανε μετά το γυμνάσιο. Μια οικογένεια αγροτική με τόσα παιδιά. Το γυμνάσιο το βγάζεις όπως και όπως ας mm -hmm. πούμε... αλλά μετά όταν είναι να πας Αθήνα να ήταν λιγάκι δύσκολα. Και έτσι, εν σε όλο αυτό το διάστημα, είχα ήδη σχέσεις με τον άντρα μου, mm -hmm. ο οποίος είναι και αυτός από το ίδιο χωριό. Βέβαια είναι 7 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Αυτός ήταν στο ναυτικό, mm -hmm. αλλά εκείνα τα χρόνια δεν μπορούσες να έχεις boyfriend, mm -hmm. έπρεπε mm -hmm. να ραβωνιαστείς. Σωπότε αραγωνιαστήκαμε το 57 και ο λόγος αυτός ήταν πιο πολύ όπως έχουν σήμερα έχει steady boyfriend τότε είχε steady αραγωνιαστικό mm. και ο Γιώργος ταξίδευε εδώ στο εμπορικό ναυτικό mm -hmm. και ήρθε στον Καναδά και του άρεσε εδώ και είπε να κάνω και εγώ τα χαρτιά μου να έρθω εδώ γιατί είχα ήδη δώσει Εξετάσει σε διάφορες σχολές στην Αθήνα αλλά δεν πέρασα, γιατί το μέσον ήταν πάντα εκεί. Mm -hmm. Και να καθόμουν άλλο ένας χρόνος, έτσι να ψάχνω δουλειά, δεν ήταν εύκολο. και έτσι αποφασίσαμε και ήρθαμε εδώ, το 1963. Στην αρχή ήρθαμε στο Montreal, μείναμε 7 χρόνια στο Montreal. Εν τω είχα την αδερφή μου η οποία είχε, εγώ ήρθα στον Καναδά και αυτή πήγε στην Αυστραλία, mm -hmm. στην Ζηλανδία. Και είμαστε οι δύο πρώτες της οικογένειας που φύγαμε και καταλήξα εγώ όταν ήρθα εδώ, ήμουν παντρεμένη βέβαια, έκανα και το πρώτο παιδί και λέω στην αδερφή μου που είχαμε λιλογραφία να έρθει αυτή εδώ αντί να πάμε εμείς ήταν πιο δύσκολο για μας τρία άτομα και ήρθε αυτή από την Ελλάδα από την, την... Α... την Νέο Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία και από εκεί ήρθε εδώ κάθισε ένα χρόνο μετά πήγε στην Ελλάδα, βρήκε τον άντρα της Πώς τη λένε την αδερφή σας το Η Ευαγγελία. Ευαγγελία. Ευαγγελία και ήρθαμε εδώ, ε, ήρθε αυτή στο Μόντρεαλ μετά ο άντρας της, όταν ήρθε εδώ δεν, στο Μόντρεαλ δεν έβρισκε δουλειά mm -hmm. και είχε έναν ξάδερφο εδώ τον Γιώργο, τον Κοσιάδη mm -hmm. Ο οποίο του είπε: Έλα εδώ θα σου βρω δουλειά. Και ήρθε το παιδί, βρήκε δουλειά. Αλλά κάθε φορά που ερχόμαστε εμεί από το Μόντρελ εδώ, μα άρεσε το Κίνγκστον. Mm. Ήταν μικρή πολιτεία, πιο ωραία, εύκολη ζωή. Και αποφασίσαμε και ήρθαμε εδώ το 1971. Και από τότε μέχρι τώρα ζούμε εδώ στο Κίνγκστον. Κάνουμε και είχαμε τα δύο παιδιά από το Μόντρεαλ, ο Λάζαρος και η Δέσπινα γεννηθήκαν εκεί mm -hmm. και το 1975 είχαμε τον Γιάννη που είναι στην Κορέα σήμερα mm -hmm. και ζούμε εδώ όταν, uh, oh, συγγνώμη, σας oh, όταν, okay. όταν, όταν όταν οι αδερφοί σας και ο σύζυγό σας ήρθαν στο Κίνγκστον ήρθαν πρώτα από σας και μετά εσείς ακολουθήσατε Actually, uh, I don't know, είπα να διακόψω αυτά. Όταν εγώ ήμουνα στην Ελλάδα mm -hmm. και ο Γιώργος ταξίδευε, λέω, του έγραψα γράμμα και του λέω ότι εδώ δεν μπορώ να... και δεν μπορείς τώρα ούτε στο χωριό να πας, γιατί είναι γι' αυτό και στενοχωριέμαι πολύ όταν βλέπω τα παιδιά που φεύγουν, γιατί mm -hmm. ζω και εγώ τη δική μου τη ζωή. Τελειώνεις, σπουδάζει με τόσα αυτά, μετά δεν βρίσκεις δουλειά και δεν ξέρεις πού να πας. Να πας στο mm -hmm. σπίτι σου να κάνεις τι εκείνη, έχουνε και άλλα παιδιά. και έτσι παίρνεις τα μάτια σου και φεύγεις που λένε. Mm -hmm. Και λέω στον Γιώργο, γιατί πήγα σε ένα μέρος που ήταν μια φίλη μου στη Φιλιππίαδα και με ρώτησε τι κάνεις άφρο μετά που τελείω στο γυμνάσιο. Λέω... Α, «Λέω, τίποτα δεν κάνω, έδωσα εξετάσεις στον Ερυθρό Σταυρό γιατί κοίταζα σε αυτές τις σχολές που έπρεπε να μένεις μέσα για να μην έχεις έξοδα, ας πούμε, νικίου και αυτά. Και λέει η Βασίλισσα Φρυδερική παίρνει κορίτσια τα οποία θα πάει στην Ελβετία και σε τρία χρόνια θα σπουδάσουν νοσοκόμε. Και το ερεύνησα εγώ και πήγα, πούμε, στην Ελβετία. Βέβαια δεν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα όσο μας τα είπανε, γιατί άμα δεν ξέρεις την γερμανική γλώσσα πώς θα πας στο, στη σχολή. Mm -hmm. Αλλά τότε και τα χρόνια δεν είχαμε τις δυνατότητες να το σκεφτούμε αυτό. Και από εκεί αλληλογραφούσαμε mm -hmm. με το Γιώργο και μία μέρα μου γράφει γράμμα και λέει μη μου ξαναγράψεις γιατί αλλάζω διεύθυνση. Αλλά αυτός τι έκανε, έφυγε από τα καράβια λαρθρέως mm -hmm. και ήρθε στο Μόντρεαλ. Mm -hmm. Γιατί όταν φτάσανε στο Σεντ κάπου εκεί, μάθανε ότι θα κλείσει το καράβι, mm -hmm. δεν θα έχει άλλη δουλειά. Και του άρεσε ο Καναδάς και έμεινε εδώ. Και μου λέει κάνε τα χαρτιά σου. Και έλα mm. εδώ γιατί εγώ είμαι λαθρέος, αλλά άμα παντρευτούμε θα μείνουμε. Mm -hmm. Εν τω μεταξύ εγώ είχα δέκα μήνες στην Ελβετία, είδα ότι και εκεί δεν είναι το μέλλον εύκολο. Πηγαίνω στην Ελλάδα, κάνω τα χαρτιά μου, αλλά για να κάνεις τα χαρτιά σου και δεν έχεις κανέναν εδώ να σε στείλει, να σε πάρει, mm -hmm. ήταν δύσκολο. Αλλά τότε, εκείνα τα χρόνια, ο Καναδάς είχε σύμβαση με την Ελλάδα να φέρνει κορίτσια εδώ, οι οποίες πηγαίνανε για υπερησίες. Mm -hmm. Κι έτσι, αφού πήγα στο Καναδικό Προψενείο και, και ερώτησα αυτά, mm -hmm. μου είπανε πήγαινε σε αυτήν τη σχολή και θα, θα έρθει η σειρά σου mm -hmm. να πας. Αλλά όταν ήδη ήρθε η σειρά μου που έ, έπαιρνε μήνες, mm -hmm. το τον Γιώργο τον πιάσανε και τον στείλανε πίσω. Mm -hmm. Και έτσι αφού ήρθε κι αυτός εκεί, πάλι έπρεπε να ψάξουμε για δουλειές και αυτά. Εν τω μεταξύ ήταν ήδη έξι χρόνια που ήμασταν αραβωνιασμένοι mm -hmm. και τώρα να την στην Αθήνα με τον αραβωνιαστικό σου εκείνα τα χρόνια ήταν μεγάλο ταμπού mm -hmm. και αποφασίσαμε να πάμε ένα weekend στο χωριό και παντρευτήκαμε. Mm. Αλλά όταν παντρευτήκαμε... Εγώ γυρνάω ξανά πίσω στην Αθήνα, ήταν Χριστούγεννα. Γυρίσαμε στην Αθήνα και μια μέρα εκεί που πήγαινα να, να βρω κάποια στο νοσοκομείο έτσι που ήταν άρρωστη, mm -hmm. συναντώ μια κοπέλα από τον group και λέει, είσαι έτοιμη να φύγουμε? Και λέω, τι εννοείς, κανένας δεν με ειδοποίησε. Εν τω μεταξύ πάω στα γραφεία και... Ήρθα εδώ εγώ μόνη μου, αλλά δεν τους είπα ότι παντρεύτηκα. Mm. Και όταν ήρθα εγώ εδώ, μετά από τρεις μήνες, βέβαια πήγα στο σπίτι αυτό, εργάστηκα, mm -hmm. έπρεπε να καθίσει ένα χρόνο στο σπίτι. Mm -hmm. so, αλλιώς mm -hmm. δεν ήταν καλό για, για τις άλλες, τις κοπέλες, γιατί άμα η καθεμία που ερχόντουσαν έφευγε πριν το κοντράκτ, mm -hmm. της δεν ήταν καλό. Και, Επήγα μετά από τρεις μήνες, έπρεπε να πληρώσω το εισιτήριό μου, mm -hmm. το οποίο ο Καναδάς πλήρωνε, αλλά έπρεπε να το έχει εξοφλήσει για να κάνεις πρόσκληση σε κάποιον άλλον. Mm -hmm. Έκανα το Γιώργο την πρόσκληση, αλλά επειδή ήταν λαθραίος εδώ, mm -hmm. εκείνα τα χρόνια ερχόντουσαν πολλές ή πολλοί, και όταν βλέπανε τον ραβονιστικό ή την αραβωνιαστική και δεν τους άρεσε, δεν θέλανε να παντρευτούν. Mm -hmm. Και ο Καναδάς mm -hmm. άλλαξε τον νόμο και έλεγε ότι 40 μέρες αφότου του ήρθες πρέπει να παντρευτεί. Mm -hmm. Εν τω μεταξύ όταν είδανε τον Γιώργο ότι ήταν ελαθραίος, σου λέει μήπως την εκμεταλλεύεται την mm -hmm. κοπέλα και πήρε 18 μήνες να έρθει ο Γιώργος mm -hmm. εδώ. εδώ. Μεταξύ, εγώ δούλευα εδώ, σε, έπιασα δουλειά στο Βικτόρια, στο νοσοκομείο. Mm -hmm. Δούλεψα εκεί μέχρι να έρθει ο Γιώργος. Μετά και ο Γιώργος όταν ήρθε ήξερε λίγο πολύ το Mondrian. Έπιασε και αυτός δουλειά στο Jewish General Hospital και αυτό έγινε η ιστορία μας ενωλήγης. <ș> πείτε μου, αν θέλετε να πάμε λίγο πίσω στα, στα χρόνια σας όταν είσαστε στη στην, Νέα Κερασούντα, αναφέρατε για, για δυσκολίες. Πώς ήταν η ζωή σας, η, η καθημερινή σας ζωή στο γυμνάσιο ή στο... Η καθημερινή ζωή ήταν... Συγγνώμη. Εκείνο που θέλω να πω, η γονεί μα ήταν τέλειοι. Με τις, με τις καταστάσεις που είχαν και με... ήταν ένας αγρότης ο πατέρας μου. Mm -hmm. ε, τους δώσανε χωράφια, μερικά χωράφια, εργαζότανε, πήγαινε. Ενώ η μάνα μου εκείνη ήταν η οποία για το σπίτι, την οικογένεια, mm -hmm. τα πάντα. Ε, εντάξει ήτανε, αλλά να τι ήτανε. Άμα να η πρώτη της οικογενείας θα σου αγοράζανε ένα ζευγάρι παπούτσια γιατί εσύ είσαι η φιγούρα της οικογενείας. Ναι, ναι. Και όταν είσαι και άνθρωπος ο οποίος βλέπεις α πούμε τα αδέρφια σου που πρέπει να μοιραστούν αυτό που σαν νέος ήθελες να αντιθεί, να βγεις... Αλλά από την άλλη, στο σου που έβλεπες τα παιδιά, τα αδέρφια σου και οπότε. Είσαστε οι πρώτοι οι η πρώτη, εσείς η πρώτη Εγώ και η άλλη, άξιολη, η Ευαγγελία mm. υπέφερε πιο πολύ γιατί αυτή ήταν εκείνη που δούλευε στα χωράφια mm. και αγόραζε, mm. όταν έπαιρνε τα λεπτά, τα χρήματα να... που εργαζόταν, αγόραζε για τα άλλα, παπούτσια, διάφορα. Οπότε, όλοι βοηθάγαμε κατά κάποιον τρόπο. Όσο για το γυμνάσιο, μετά που τελειώσαμε το δημοτικό, ήταν πέντε χιλιόμετρα η Φιλιππιάδα. Mm. Στις καλές μέρες περπατούσαμε. Πέντε χιλιόμετρα. Ναι. Άλλαν γκρουπ πολλών παιδιών. Ναι, ναι. Βέβαια, εκείνα τα χρόνια, από όλο το χωριό, μόνο τρία κορίτσια πηγαίναμε στο γυμνάσιο. Και αυτά, θυμάμαι, ο πατέρας μου είπε, αν είναι να πας για καλό και να μην μα ντροπιάσεις, mm -hmm. πήγαινε, αλλιώς σταμάτα εδώ. Τότε ακόμα η, η κοπέλα δεν ήταν προορισμένη να πάει έξω από το σπίτι, θα έβγαινε έξω από το σπίτι μόνο, όταν θα παντρευότανε. Mm -hmm. so, αυτά. Στο, ε, είπατε πως ε, η νέα κερασούντα ήταν χτισμένη για, για, για πόδιους, Πώς ήταν οι σχέσεις μεταξύ των ποντίων της Νέας Κερασσούντας όχι καλές, και των άλλων. Τι όχι εννοείτε; όχι. Πρώτα πρώτα όταν ήρθαν αυτοί οι πόντοι δεν ήταν όλοι από το ίδιο μέρος. Ήτανε πρόσφυγες αλλά από διαφορετικά μέρη. Mm -hmm. Και ξέρεις όπως και εδώ στο Κινγκστον ναι. οι Πορίνδιοι, οι τριπολιτιώτες. Ακριβώς. Και αυτοί ήταν οι αγρότες, ήταν οι αριστοκράτες μεταξύ τους αλλά ήτανε καλά. Mm -hmm. Όσο όμως για τους Έλληνε, εκεί της περιοχής δεν τους φερθήκανε καλά. Mm. Ε, χρόνια τώρα είχε έρθει μια φίλη μου από την... στο μόντρέλ mm -hmm. και έπήγα συγκε... ε, εγώ στο Μόντριελ να τη δω. Και λέω είναι στο χωριό μας σχεδόν ε, είχαν ο πατέρας τη όλους κου, τους κουμπάρους. Mm -hmm. Διάφορα άτομα του χωριού που ήταν κουμπάροι και λέει ο Βρενίνα πως και ο πατέρας σου έγινε τόσο κουμπαριές mm -hmm. και λέει άφρο δεν ξέρεις λέει. Mm -hmm. ε, το καράβι όταν έφερε τους, τον παππού μου και τη γιαγιά μου και τον πατέρα μου ε, κάθισε στον Πειραιέ πολύ καιρό και mm -hmm. οι Αθηναίοι δεν τους θέλανε σοπότε mm -hmm. so, τους πήγανε στη μακρόνισο. Mm -hmm. η Μακρόνησος είναι ένα άγωνο mm -hmm. νησί και μετά τους φέρανε στην παραμυθιά τη Ιππύρου, που είναι κοντά στην Ιγουμενίτσα, mm -hmm. αλλά αυτοί πάλι επειδή ήταν αγρότες και είχαν, ξέρανε από την γεωφυσική mm -hmm. χώρα και πώς θα ζήσουνε, είπαν ότι δεν θέλανε να μείνουν εκεί, γιατί ήταν όλο βουνά. Yeah. Και εν τέλει τους φέρανε στη Φιλιππιάδα, αλλά στη Φιλιππιάδα που του φέρανε πάλι δεν τους θέλανε, και η Φιλπιάδα όπω είναι, είναι μια περιοχή που έχει βουνό, αλλά έχει και, έχει και κάμπο. Εν τω μεταξύ έχουμε ένα βουνό που είναι του Αηλιός. Mm -hmm. Και ο φκός αυτό είχε μεγάλη περιοχή δικιά του. Περιουσία, ναι. Και ο, ο πατέρας της φίλης μου αυτός, που λεγόταν Εζαμάνης, Uh, ήταν ο μόνος uh, δικηγόρος στην πόλη της Φιλπιάδος. Mm -hmm. Και αυτός εκεί που συναντηθήκανε όλοι το City Hall και αυτά, λέει, βρε παιδιά, κι αυτοί είναι άνθρωποι δικοί μας, είναι αδέρφια μας. Αφού δεν τους θέλουμε εδώ, να τους πάμε εκεί στο Αιλιός στην περιουσία. Mm -hmm. Και βρήκανε αυτό το μέρος που ήταν και τους κάνανε αντίσκηνα, εν τω μεταξύ πολλοί πεθαίνανε από ελωνοσία mm -hmm. γιατί η γιαγιά μου έλεγε και έκλαιγε συνέχεια θυμάμαι γιατί όταν πέθανε η γιαγιά μου εγώ ήμουνα 18 χρονών mm -hmm. του πατέρα μου η μάνα και έλεγε πολλά πράγματα έλεγε παραδείγματος χάρη δίπλα στο χωριό που είναι από εκεί που ήταν η μάνα μου πριν γνωριστούνε περνούσαν να πάνε για αλάτι για να μαζέψουν mm -hmm. αλάτι και όταν γυρνάγανε ήταν διψασμένοι mm -hmm. και περνάγανε από αυτό το χωριό και αυτοί είχαν πηγάδια mm -hmm. και όταν ζητάγανε νερό δεν τους δίνανε. Mm -hmm. Το ίδιο τα δύο χωριά μοιραζόταν την ίδια βρύση. Αν ήταν η πρόσφυγη η που έβαζε το βαρέλι της να το γεμίσει, mm -hmm. εκείνη περίμενε μέχρι το νερό να φύγει για να πάει να βάλει αυτή, για να μην... Mm -hmm. Σοκ... Δηλαδή είναι ακριβώς το ίδιο που παθαίνουν όλοι οι πρόσφυγες mm -hmm. σε... σε όποια εποχή και να είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα εγώ πολλές φορές που βλέπω ή και πολλές δικές μας εδώ που λένε τι τους φέρνουνε, πολύ μου κακοφαίνεται, mm -hmm. γιατί αφενός έζησα την προσφυγιά από τη γιαγιά μου, μετά ήρθαμε εμείς εδώ και εμείς είμαστε κι εμείς πρόσφυγες, So, Ασχέτω αν ήρθαμε μετανάστες με τον νόμο, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορώ να το, yeah. το ανεχθώ αυτό όταν λένε. Και του λέω πάντοτε ότι ο ήλιο ανατέλλει για όλον τον κόσμο. Σο so, έρχονται εδώ, βέβαια έχουμε, δεν έχουμε δουλειέ. Τι θα πει, κάτι θα βρούνε να κάνουν. Σο, so, αυτά. The... Ε, θυμάστε το, το, το πατρικό σας σπίτι ναι το έχουμε ακόμα ναι. mm -hmm. ε, πως ήταν ήταν μονοώροφο διόροφο Actually, τότε αυτό το χωριό μας έχει πολύ όμορφη ρημοτομία mm. γιατί το κάνανε το κάνανε με... δηλαδή αν είσαι στην άκρη του χωριού και όλοι όλοι σε αυτήν τη σειρά που είναι τα σπίτια έχουν τα παράθυρά τους ανοιχτά μπορείς να δει την άλλη άκρη του χωριού Αυτά τα φτιάξανε... Ήτανε same detached... Mm. Αλλά για δύο οικογένειες. Ναι, ναι. Από, ένα, από δύο δωμάτια. Just δύο δωμάτια. Αλλά... Α, και και είχαν... Ακριβώς όπως είναι τα same detached... Ναι, εδώ ναι. με δύο entrance... Ναι, τον ναι, ναι, ναι. κήπο ανάλογα κομένος Αλλά το δικό μας το σπίτι... Είναι... Αυτοί που μένανε εκεί καθίσανε λίγο και δεν θέλανε να, να μείνουν εκεί, δεν τους άρεσε ναι. το μέρος. Και πήγανε στη Μακεδονία, οι πιο πολύ πήγαιναν στη Μακεδονία. Πολύ, ναι. Ναι. Και εκεί το, ο πρόεδρος και αυτοί επειδή είδανε ότι ο παππούς μου είχε πολλά παιδιά, του το παραχωρήσανε και έχουμε εμεί τώρα το σπίτι με τέσσερα δωμάτια. Mm και πηγαίνουμε το καλοκαί... και Όποτε ναι. πηγαίνουμε εκεί, το κάναμε μία μικρή αλλαγή και πάμε εκεί και μένουμε. Αλλά πάλι, ε, ε, ε, είσαστε πόσα παιδιά. Ε... Είμαστε οχτώ παιδιά. Οχτώ παιδιά, σε... ναι. Yeah, 8... ε, τα αγόρια είναι, μένουν εκεί, του Γιάννη ο πατέρας μένει ναι, εκεί ναι. και ένα άλλος αδερφός μου και μία αδερφή μου έκτισε σπίτι δικό της το ναι και το Πατρικό που είναι εκεί και... Yeah. Actually, μία αδερφή μου λέει, θα το κάνουμε με μουσείο γιατί σιγά σιγά όλοι τα γκρεμίζουν. Mm -hmm. γιατί αυτά τα σπίτια είναι με χώμα πλήθους, yeah, yeah. έτσι τα φτιάχνανε τότε. Mm -hmm. και... το, αυτό το σπίτι που λέτε, το Πατρικό, είναι χτισμένο με αυτόν τον τρόπο, ε. Yeah, ναι, mm -hmm. κάνανε... Πληθαρία, μεγάλα. Η mm. τύχη είναι τόσο ναι, πολύ χοντρή, πολύ χοντρή είναι, μπορεί και πιο πολύ, mm -hmm. γιατί με την ατζέστη όλα αυτά τα χρόνια ναι, ναι, ναι. προσθέτανε. Σο mm. so, mm. αυτά. Ο ο ο τότε ήταν ο ο ο ο ναι, ο παππούς μου και η γιαγιά μου η για μένανε ναι. μέσα με τον γιο ναι, ναι. γιατί πάντα ο γιος έπρεπε να είχε τους γονείς, βέβαια ναι. αυτός ήταν ένας γιος ο, ο πατέρας, έτσι, ναι. ο πατέρας. Ναι. και έπρεπε να, συγγνώμη, ναι, ναι.